Έλα, αποστολή. Ότι ξαναγίνουν ξαφνικά τα έλεα σιλικόνη επικίνδυνα. Την ώρα που και η ίδια η Ελένη Train έλεγε ότι ίσω είναι από τα air condition και από το φρέον και αυτά. Έτσι. Και ξαφνικά όλα αυτά είναι επικίνδυνα για όλη την Ευρώπη, α πούμε. Γιατί άμα είναι επικίνδυνα τα λάδια στην Ελλάδα, είναι και στην Ευρώπη. Άρα πρέπει να σταματήσουν όλα τα τρένα τη Ευρώπη. Εάν yeah. yeah. δεν είναι κάποιο παράνομο φορτίο στο τρένο, τότε θα πει ότι τα τρένα που κυκλοφορούν σε όλη την Ευρώπη και οι μηχανέ που έχουν αυτά τα έλεα σιλικόνη είναι επικίνδυνα. Τι μαλά, λένε Διάφορα, μέχρι να γίνει το σωστό το ξέπιμα θα δουν γιατί γίνεται ένα πρώτοξέπιμα μείνει λεκέ. Δεύτερο πάλι λέκε. Βάζει ένα ειδικό απορπατικό πάλι μένει. Οπότε μέχρι να γίνει να βγει κάτασπρο. Ρεσίδε. Θα ακούσει πολλά. Θα δει πολλά απορπανικά να μπαίνουν μέσα. Και όλα αυτά τα ακούμε άνθρωποι που έχουν και κάποια ιδέα. Έτσι, εγώ είμαι ηλεκτρολόγο, σε πλοίο. Έχουν και έτσι εδώ μεταναστεί και μεγάλου. Είδα σε κάτι πλοία που έχουν αυτό που εγώ που μου είναι ηλεκτροπρόσει, α πούμε. Ε? Έχουμε μεγάλου μετασματιστέ λοιπόν και μα λένε αν αυτά τα σούγγελα ότι αυτά τα λάδια είναι επικίνδυνε να γίνουν έκρηξη. Είναι μαλά και τελειώσει. Τώρα μην φαίσει, Δύσκολη, δύσκολη ερώτηση, δύσκολη απάντηση. Εύκολη απάντηση, δύσκολη να την δώσει. Καλά, ναι, πολύ δυσκολευόμαστε. Έλα. Έλα, Έλα. Καλά, είσαι. καλά. Ακούω τώρα το τόμα το μετρό στην Λιούπολη. Ναι, σταμάτησε ο σειρμό εδώ. Κάτι, οι καπνοί <συσχε> Φωτιά, Ελλάδα 2-0. Και αναρωτιόμουν με αυτά που άκουγα παραπάνω για το πόρισμα που το πήραν πίσω για τα έλλειμμα σιλικόνες Άρα, εσεί δέχεστε όλο εξ το πόρισμα τώρα πρόσια να... πλην <συνθύν> του παραρτήματο που αναφέρεται στην πυρόσφαιρα. Ακριβώ. <συνθύν> αυτό βγαίνει εκτό πόρισματος με σημερινή απόφαση του Συμβουλίου. Οι μηχανέ του μετρό θα έχουν έλλειμμα σιλικόνες Αν γίνει κάποια μαλακία, δηλαδή με σύγκριγκα. Στη Ναι, αυτό είμαι λίγο δυσλευτικό. Το κατάλαβα, ναι. Τα πάντα στον αέρα, ή μάλλον στο Αν είμαστε τυχεροί, ναι, ναι, να τελειώνει αυτό το μαρτύριο πια με αυτή τη χώρα, να. δεν αντέχετε άλλο. Τέλειω δηλαδή, τι άλλο να πω. Τσάκουε και το πρωί για να κουρευτώ και τον άκουγα τον άλλο, τον υφυπουργό τον Περιεκάκη νομίζω. Πρέπει να βασιστούμε πάνω στα πορίσματα και να μην λέμε ότι θέλουμε βάση συναισθημάτων. Δεν πάνε στο διάολο όλοι του. Του λέω του κουρέα, τι κάθεσαι και του ακούς. Δεν το κλείνει εκεί στο διάολο να ηρεμήσουμε. Κάθε πότε κουρεύεσαι. Κάθε μήνα. Α, εντάξει, Γιατί... μια φορά το μήνα δεν πειράζει. Από Αγία Παρασκευή σε παίρνω, Γιώργο να λένε. Γιώργο. μια πρόταση. Κι αν μπορείς να την και, α, και αδίσταξη, μην Έτσι, φάρομαι, Τι τώρα, λοιπόν, αν μην πληρώσει ονοιτόλο τίποτα. Ούτε υφορείε ούτε δί, ούτε τίποτα. Γιατί άμα δεν πληρώσει το ίδιο. Αφού μα και μια συμμορία που εγώ είμαι Έτσι Τι κάνω τώρα, μου, λοιπόν αν Όχι αδερφέ, έχει χάρη. Έτσι πρέπει να τη δράσω Δεν γίνεται διαφορετικά. Θα μας αυτόσε ο μετσεντάζι και εμείς θα λέμε ευχαριστώ. Κάποια θα στιγμή πρέπει πούμε και να ευχαριστώ όμως, ε, γιατί τσάμπα χαιρόμαστε. Δηλαδή, τσάμπα μας το κάνει. Ε, Τέλος ε. πάντων. Καμπάω ακόμα μερικές φορές. Έλα. Γεια σα, κύριε Αποστολή. Γεια σα. Για να υποστηρίξω τον γυμναστηριακό πέρα. Α, δεν το έχει ανάγκη. Όχι, το, το Λοιπόν, είδατε τον άλλον, τον ταξιτζή που υποστήριξε μέχρι και τον βασιλιά, μόνο και μόνο να ρίξει το μισοτάκι. Ποιο ταξιτζή. Τον άλλον, δεν θυμάμαι πώ το λέει. Το που λέει. Πάσο γκρι. Πάσο γκρι, μετά ΣΥΡΙΖΑ, τώρα ζωή και μετά βασιλιά. Ναι, ναι, ναι. Η λογική σειρά, εντάξει. Εκτό κι αν ναι. η ζωή γίνει αυτοκράτηρα. Που ελπίζουμε. Που ελπίζουμε, ναι, σίγουρα. Απλά λέω ότι η μεγαλύτερη κατηγορία για τον γυμναστηριακό είναι Είναι μαλάκα. Και θα μου πει ποιο από μα δεν είναι. Εγώ δεν συμφωνώ. Ότι είναι μαλάκα, δεν συμφωνώ, είναι δεν είναι. Μόνο, μαλάκα τον να ανεβάζουμε, ελανμέ να το κατούμω, αλλά τουλάχιστον ο άνθρωπο έχει ήρθο. Στο καταλήκα το Βασιλιά. Δεν είναι. Υπέπαιρο. Ο άλλο μόνο και μόνο από το μένο του για το Μιτσιάκι είναι ιπέρνα που φέρει και το Τάδουν. Κομπεξική άνθρωποι, κουμπί άνθρωποι τώρα, αντί να χαρή με αυτά που μα προφέρει ο Μητσοτάκι. Τέλο πάντων. τώρα Έρχεται ήδη <σ>... σε κάθε ενήλικο. Αυτό λέω. Και δεν καταλαβαίνει. Τι είναι στη μαλλάτ και όχι πράγμα, την κρατάω. To nie nimi Ελα, ο απόστολο είσαι. Είμαι. Μάλιστα. Λοιπόν κύρια απόστολη, έχω ένα παράπονο με εσά. Μου κάνετε συνέχεια λογοκρισία. 10 φορέ έχω πάρει μηνύματα έχω στήλη. Πολλέ φορέ τοστιλά. Κάνει λογοκρισία ή μου κόσμο από το εγάλιο. Δεν κάνω λογοκρισία, αλλά παίρνει συνέχεια. Δεν γίνεται, πρέπει να βάλω κι άλλο. Δε, δεν παίρνω καθόλου συνέχεια. Σε παρακαλώ έχει να με βγάλει έξε μήνε. Δεν μπορώ τα παράπονα. Δεν μπορώ τα παράπονα. 10 φορέ για να βάλει κάποια θέματα όμορφα. Εσύ θέλει να. Να βρίζουμε, να κάνουμε να δείχνουμε. Εγώ δεν είμαι τέτοιο πράγμα να βρίζω, καταλαβαίνει. Εγώ μιλάω με επιχειρήματα. Μάλιστα. Γιατί είμαι κομμουνιστή, κατάλαβε. Να, αυτά λοιπόν, δεν μπορώ. Δεν θέλω να παίξω εγώ, φίλε μου, το παιχνίδι του Μισοτάκι με ισχυρολογίε. Καταλάβατε. Ε, εντάξει. Λοιπόν, άμα θέλει, ξέρω εγώ, βάζει αυτά που λέμε. Έγινε, άμα εντάξει. Άμα θέλει, παιδί, ε... φίλε, μόνο να ακού και μην παίρνει τηλέφωνο να μπει στον αέρα. Ε, εντάξει. Έχει δίκιο, θα διορθώσω. Όχι, εντάξει. Και κάτι άλλο. Όταν παίρνει κάποιο ακροάτη. Στι εκπομπέ παίρνει για να τον εβγάλει στον αέρα. Yeah. Δεν παίρνει για να του κάνει λογοκρισία. Το ίδιο λέμε τόση ώρα. Θα διορθώσω. Όχι, εντάξει. για χαρά. Απλώ επειδή είμαι λίγο μεγαλύτερο, σηματοσυζητώ. Ό,τι λέει ο ακροατής θα τα βγάλει στον αέρα, φίλε μου. <Τι> Έλα. Χιάο αμίγκο, γύρισα από το Λιβόρνο! Τι λέει παιδί μου, είχε πάει το Λιβόρνο? Ναι, ρε, δεν θυμάσαι που, σάλεγα, που Λιβόρνο! Πώ δεν το σημείωσα, ναι! Τρομερή εμπειρία, ε, εκεί πέρα με τους συντρόφου, όλα ωραία, εντάξει, δεν κάνω τώρα για στην εκπομπή σου και στο σταθμό σου, παντού μου βρεθήκαν δεν Ένα που πω, που σηκώθηκε, εκεί πέρα. Κούλι, άδωνι και να μπαζωθεί ότι αγαπάτε. Φαντάσω αυτό με Δηλαδή των λαϊκών δημοκρατιών που φεύγουν από τον Φασίστατο Ζελένσκι και κύριε Φιλορώση, όλα αυτά, αβάτι Λιβόρνο, ευήβα κομμουνίσμα, τρομερή ισορία. Και βγάλα και φωτογραφία εκεί που ιδρύθηκε το Παρτίδο Κομμουνίστα τη Ιταλία, στι αποβάθε του Λιβόρνου. Σα ευχαριστώ Καλησπέρα, τρελό αγόρι. Καλησπέρα. Καλώ ήρθε τη βάση. Πώ πήγε το τύπο των παραστάσεων σου. Καλά, μια χαρά, πολύ καλά. Μπράβο. Έχουμε τίποτα ελικό από τον κύριο Βασίλ, το συνάντησε. Το συνάντησα. Μπράβο, έχουμε τίποτα. Δεν μπορώ να πω. Γιατί μου αγόρι μου, πε μακιμάσει. Εγώ αναρκείωμα δύο άνθρωπο για αυτό. Ζή, μια χαράζή και βασιλέ. Είπε θα πάει τηλέφωνο, θα δούμε. Κάντε να δούμε. Λοιπόν, θέλει να σου κάνω μια ερώτηση. Την τετάρτη 9 το Απρίλιο στι 16 αύριο για την απεργία. Ο σύντοστημάτων Τεμών 2023 έβγαλε κάποια ανα... Εκείνωση, αν θα συμμετέχουν στην απεργία. Δεν το γνωρίζω. Και εσύ δεν το ξέρει, Γιατί κανονικά, όπω βγάλαμε 28 του μηνό που έγινε η απεργία 28 του Φλεβάρι, δεν έπρεπε να συμμετέχουν και αυτοί, σαν σύλλογο. Λέω εγώ, ρωτάω οι χαζοί. Ναι, κανονικά ναι. Ναι, ναι. Γιατί τώρα βγαίνουν κάθε μέρα οι διάφοροι αυτοί που του χρυσοπληρώνουμε, δέδε, μέδε και παρεντεύε. Όλοι βγαίνουν εκεί, παίρνουν τα καλά μα τα λεφτά και βγαίνουν κάθε μέρα μα κουράνε το δάχτυλο. Όχι είναι αυτό το πόρισμα, όχι είναι το άλλο, όχι είναι το, το παράδοξο. Δεν τρέπονται λίγο. Δεν Παρακαλώ. Κλείστε το τηλέφωνο τώρα Παραπληροφορείτε τον κόσμο Κλείστε Α, το τώρα Η έκθεσή σας είναι Α. για τα σκουπίδια Γεια σου, τσολιά Γεια σου, Μανάρη. Τι κάνει. Καλά, εσύ. Καλά, μια χαρά. Ήρα να σου πω ευχαριστώ. Γιατί? Για το σόου που έκανες στην υπέρυξη παράστασή σου. Στο Γιάννενα. Ναι. Να σου πω ότι υπέρασα πάρα, πάρα πολύ ωραία. Για τη χάρηκα που σε από κοντά. Να σου πω ευχαριστώ που έβαλε αυτέ τι εικόνε βίντεο σου. Γιατί κάποιο πρέπει να μα θυμίζει. Γιατί καθημερινότητα να από και ευχαριστώ. Είστε φοβερό, Αγιάννη. Σε ευχαριστώ πολύ. Αλλά ένα παράπονο. Α, έχουμε και παράπονα. Δεν τα έχουμε. Κάνε πιο συχνά, ρε φίλε. Δεν χωράγαμε. Αυτό είναι αλήθεια Που... το δεν χωράγατε, αλλά είχαν έρθει καιρό τώρα. Γι' αυτό είχαν έρθει τέσσερα χρόνια περίπου. Ούτε, ούτε το τουαλέτα να μην πάμε. Ούτε να παραγγείλουμε δεν μπορούσαν. Τι να πα τουαλέτα, παιδί μου, είναι να το πα τουαλέτα, ενώ μιλάω εγώ θα πα το λέτε, είναι αγένεια καταρχά. Ναι, απασχολή. Άμα δεν έδινε εσύ τι παραγγελίε είδε ή γινόταν. Είδα, βοήθησα όμω τι παραγγελίε. Βοήθησε πάρα πολύ. Γι' αυτό σε περιμένουμε ξανά. Για να κάνετε παραγγελίε, θα Ναι, Ναι, γιατί όχι. Σωστ Thank <sharp inhale> you. <sharp inhale> Λέω από τη Σοβιετικό Αρκούδο. Έλα. Έλα μίσα. Λοιπόν, να σφόσω, ετοιμάζω σούπερ πλάκα. Οπα. Λοιπόν, έχω ανεβάσει το τηλέφωνο τη Ελληνία σε μια σελίδα στο Facebook σχετικά στον ελληνικό στρατό. Εσύ, είσαι ο κύριο Μακαρέζο. Εσύ κανονεί ξέρει μεταφέσει, κατάλαβε σε λίγο 3 φάση ναι. Είσαι λίγο Α, και λίγο Βαυρούν και θα σε παίρνει. Θεπερ... Βέβαια. Α. Λοιπόν, στρατό χωρί 33 μα καράνε χωριστή. Λοιπόν, το <στολή> έχεις, εσύ... δεν το θυμάμαι, <στολή> αλλά οκ. Okay, εντάξει, βάλτο. Ο κύριο Μακαρέζο, σε τέλο. <στολή> <στολή> Eeeh, hey, hey, hey, macarezo, ay! Hala tu puerpa alegría, tu ay! <tellan> Τα παραπολιτικά ευκολέ. Τηλεφωνώ εκ μέρου συλλόγων και κυβερνώνων από σχολεία του Άννου λαργού. Να πάω κατευθείαν στο Zoom. Υπάρχει ένα θέμα με κεραίε κινητή τηλεφωνία έξω από τα σχολεία. Έχουν τοποθετηθεί πρόσφατα ακριβώ σε <σταλεί> αυτό το σχολείο. Για να πιάνουν τα παιδιά καλό ίντερνετ είναι. Όταν είναι στην τάξη, <σταλεί> αμα βαριούνται. <σταλεί> α, κατάλαβε μέσα. Ωραία. Ναι, στα 18 μηνών παιδάκια οπωσδήποτε. Α, α, δεν του α... έχετε δώσει κινητό ακόμα. Αυτά τα ανακάλυψαν το κινητό. Τι περιμένετε να πάει 18 χρονών, αν είναι δυνατόν. Ναι, Έχουμε ξεσκοθεί προφανώ όλοι κάτι και οι εκεί πέρα, έχουμε κινηθεί νομικά και πλέον κινούμαστε, κάνουμε κάποια εσπερίδα με τη συμμετοχή και του Δήμου, γιατί έχει βγει και το Δημοτικό Συμβούλιο, πάρει απόφαση, ομόφωνη απόφαση, να ψήφισμα που περάσαμε, κάνει επερώτηση κάποιο κόμμα στη Βουλή σχετικά με αυτές τις κεραίες, όπως καταλαβαίνετε έχει ανοίξει πάρα πολύ το θέμα. Λοιπόν, χιόνισε η δόση μας, ε. Ένα ελαφρύ χιονάκι έχουμε. Α, ωραία, Είτε, καλά θα είστε, είναι. Πιο, θα έρθει η άνοιξη. Εσύ καλά είσαι. Καλά είμαι. Λοιπόν, ετοιμαστείτε. Έρχομαι, ξάνθηκα βάλα, ε. Πέθει η 9-10 Μαΐου. Α, οκ. Okay. Γιατί θα πήγω τώρα, θα πάω, ρεσί. Για να πάμε στη σύρα να δούμε το παιδί μας. Πρέπει να πουλήσουμε το μισό μας σπίτι. Ε, πούλα, τι το κάνεις. Αυτό το παιδί έφυγε. <σομίλω> Άμα, σπίτι, πρέπει να πουλήσουμε για να πάμε εκεί. Αν είναι δυνατόν. Θα πάμε στη θήρα τώρα για το Πάσχυνιο γιατί το παιδί δεν μπορεί να έρθει. Ας δεν μπορούσαμε να βρούμε η συμπήρεια. 117 ευρώ το άτομο. Είστε τρελγοί. Είνα το, δεν ξέρω. Και η συνταξή όχι πάπα, ούτε επίδομα φτώχιας, ούτε τίποτα. Άλλωστα μου. να πάει. Εννιά, είπαμε, 9 καβάλα. 9 είναι εξάνθη, 10 είναι καβάλα. Οκ, okay, μια χαρά Σκάι Δάρμο, το νέο αστέρι τη φυσική, διόρθωσε Αϊνστάιν, διόρθωσε Χόκινγκ. sky Δάρμο, το νέο αστέρι Γιατί είχε λάθει ο Αϊνστάιν, και λέγει όσα έζησα εγώ, δηλαδή αυτό που έλεγα εγώ δεν ισχύει δυναμία. Γιατί τα ψηφιακά τέσσερα μισή ώρε πίσω μείνανε. Τα κουρδιστά καθόλου. Το αποδεικνύει με μαθηματικά. Έχετε σελίδα, βάλτε. Σκάι Δάρμο, <laughs> SPD λέει gravity, είναι πολύ σημαντικό. Δεν ισχύει σταθερά παγκοσμίου βαρύτητο. Έχει γίνει από το 2000. 19 τα έχει αποδείξει επιστημονικά παντού Δεν ξέρω αν διδάστητε Αυτό που έλεγα κι εγώ Δεν βλέπουμε ότι το νερό πάει 10 μέτρα πάνω κάτω Ε, εσύ τα λέγες πάει, αλλά ποιος ποιος άκουγε να Τέλος πάντων τώρα ελάχιστα. Έλα για... Έλα, ρε Αποστόλια, μην. Έλα, συγγνώμη. Το τέλος. Λοιπόν, από το ταξί, παίρνω. Να σου πω. Όσο χάπατα οι ηλίθιου μα θεωρούν, βάλανε το Χατζηδάκι αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση. Πόσε εργάτο έχει η κοινή εργασία αυτό το κλίμα, Ο Χατζηδάκι. Τι εργάτο παιδί μου, έργατο λεπτά να μετρήσουμε. Νομικά έχω σπουδάσει. Α, νομική. Ναι. Ασκήσατε επάγγελμα. Ε, κοιτάξτε, εγώ μπρι, ε, με κατηγορούν και αυτό, Ότι, ότι ό ,τι, ό ,τι ξέρετε ακριβώ κάθε μέρα. Δεν δουλεύετε. Χριστάς. Εργατολεπτά, τι εργατοόρες Μάζευε ελιές, θα ρε του έτσι Ο Εργαζόμενος θέλει να μαζέψει τις ελιές του Με τη ρύθμιση που προτείνουμε εμείς mm -hmm. Δεν μειώνει το εισόδημά του Δεν ξέρω καν αν έχουμε εργατολεπτά Εργατοδευτερόλεπτα Άξιοι τη μοίρα μας είμαστε Ας ξυπνήσουμε Άξιοι τη μοίρα μας, ξυπνάτε Έλληνες Αύριο θα είστε εδώ στι μία άλλη ώρα Ναι, ναι